Ήρθε λοιπόν χθες αργά το απόγευμα, πρωτοκολλήθηκε σήμερα το πρωί ένα τελευταίο έγγραφο που πιστεύω αν μη τι άλλο είναι δεσμευτικό. Δεν σας διαβάζω το τι είχα γράψει εγώ σε όλα τα προηγούμενα στις 10 επιστολές ίσως και το ξέρετε και το αντιλαμβάνεστε ε, προς Δήμαρχο Ρόδου κ. Πόντι Χαντζιδιάκο, Κυρία Δήμαρχη, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος της τοπικής αυτοδίκησης και των κατοίκων τη ρόδου. Όσον αφορά το ζήτημα τη ροδιακή έπαπλη, η κυβέρνηση δηλώνει την πρόθεσή τη να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την παραπόρηση τη χρήση του ακινήτου στο Δήμο Ρόδου για επαρκέ χρονικό διάστημα. Η χρήση θα πρέπει να είναι προ όφελο των πολιτών και επισκεπτών τη πόλη, θα πρέπει να εξυπηρετεί πολιτιστικού και κοινοφέλε σκοπού. Η κυβέρνηση αποδεικνύει τη πράξη ότι εμπιστεύεται την τοπική αυτοδίκηση, παραπορώντα τη διαχείριση και αξιοποίηση μέρου τη δημόσια περιουσία προ των πολιτών. Των τοπικών κοινωνιών, αποδεικνύοντα έτσι ότι η αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία πρέπει να μπορεί να γίνεται με άλλου υποφαλεί τρόπου και όχι μόνο με ιδιωτικοποίηση. Πιστεύω ότι είναι μια δέσμευση. Η διαεβαίωση που έχω είναι ότι υπάρχει μια έτυπη τροπολογία. Μεταξύ μα είχαμε στείλει και ένα σχέδιο τροπολογία εμεί με την νομική υπηρεσία και πιστεύω εντό των αμέσω προσεχών ημερών να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα και να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τις νομικές μας υπηρεσίες που συνέδραμαν στην αλληλογραφία αυτή και την, ε, την σύνταξη ω σχέδιο βέβαια γιατί δεν χρειάζεται να υποβάλουμε εμείς την νομοθετική εξουσία το σχέδιο της τροπολογίας αλλά ιδιαίτερα τον κύριο Σαντορινιό που ε, το χρεώθηκε θα έλεγα έτσι αποκλειστικά